Ο κόσμος βλέπει τη διαφορά, θα το δείτε ε, κι εσείς εάν μιλήσετε με τον κόσμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ε, υπέφεραν σήμερα τουλάχιστον έχουν ένα πιάτο φαΐ Μπράβο. στο τραπέζι τους και βλέπουν φως στο τούνελ. Μπράβο. Πάμε πολύ καλά. Μπράβο. Τρία στα τρία είναι η Έλληνα Κουντουρά. Ακούσατε τι έχει καλό να μα πει. Απευθύνεται σε όλου. Έχουν ένα πια το Οι άνθρωποι βλέπουν φω το τούνελ, δηλαδή και πια το και φω τούνελ και πάμε καλά γενικότερα. Νομίζουν τρεις τρει καλέ ειδήσει, τρει θετικέ που βγήκαν αυτό το Σαββατοκύριακο από μία υπουργό τη κυβέρνηση. Και άλλοι υπουργοί βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και τι καθημερινέ. Λένε για τα επιτεύγματα και είναι πάρα πολλά αυτά τα επιτεύγματα. Αλλά και πια το Δεν είπε βέβαια τι φαΐ. αυτό. Νομίζω είναι ο επόμενος υπουργός που θα βγει το άλλο το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο να μας διευκρινίσει τι ακριβώς τρώνε οι τυχεροί Έλληνες. Ένα πιάτο φαΐ και φως στο τούνελ ενώ τρως δηλαδή έχει και φως να σε φωτίζει μην είναι και κανένα σκοτάδι και δεν δεις τι ακριβώς καρφόριζ με το πυρούνι Και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό με το πιάτο φαΐ έχει κάνει μια αίσθηση από προχθές, γιατί ήρθαν οι αριστεροί. Αυτά τα έλεγαν οι δεξί κάποτε, δεν τα έλεγαν το σώμα, η δεξική και πασόκοι, τα περιέγραφαν τραβηγμένα από τα μαλλιά και τότε ότι πάμε καλά και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ήρθε όμως η σειρά των Σιριζανέλ και την αντίληψη που αυτοί έχουν και λόγω αυτής της αντίληψη να μας περιγράψουν ακριβώς τι θεωρούν θετικό το 2017. Λοιπόν, δεν αρκεί ένα πιάτο φαΐ. Υπήρχαν άνθρωποι δουλές, το 2014 που δεν είχαν αφάνε. Τρώγανε από τα σκουπίδια, χώρα, κύριε Αφτιά. Εσεί το βλέπατε ναι. και το δείχνετε. Καλά, είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώγανε τα σκουπίδια. Και είναι επιτυχία. Όχι, είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώγανε τα σκουπίδια. Και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε από τα σκουπίδια είναι Αλλήνες. Είναι επιτυχία. Αλλήνες είναι... Έχουμε επιτυχίες ως κυβέρνηση Δεν τρώνε πια οι άνθρωποι από τα σκουπίδια Καταρχήν τρώνε Το βλέπει ο καθένας που κάνει βόλτες Που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας Σε γειτονιές και σε καλές γειτονιές Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τον κάδο Και ψάχνουν μέσα εκεί. Παρ' όλα αυτά, δεχόμαστε εδώ αυτά που λένε οι υπουργοί και μάλιστα το λένε και ω επιτυχία ότι οι άνθρωποι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Η Έλληνα Κουντουρά, άξια υπουργό, πραγματικά πολύ ωραία και σωστή επιλογή, να πανηγυρίζει και να λέει ότι είναι επιτυχία ότι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Κάπω έτσι το είχε πει και ο Φλαμπουράρη πριν κανένα ένα-ενάμιση ένα, ένα, χρόνο. Όπω έχετε παρατηρήσει, δεν, δεν βλέπετε πια άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα ή παιδί. Να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό του. Και σε αυτά, του. ώρα βγαίνει ο καθένας ό, στο δρόμο. Ό, ώρα βγαίνω. Εγώ από το πρωί βγαίνω στο δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο πράγμα. Εγώ από το πρωί βγαίνω στο δρόμο, δεν βλέπει το πράγμα Ο Φλαμπουράρη κάθε μέρα είναι στου δρόμου. Όποιο έχει βγει επίση, βόλτα ή κυκλοφορεί εκτό από ανθρώπου που είναι στου κάδου, βλέπει και το Φλαμπουράρη. Συνέχεια είναι έξω και βλέπει, μάλλον δεν βλέπει καθόλου να ψάχνουν άνθρωποι στα σκουπίδια. Ένα πολύ ευαίσθητο και κομβικό θέμα τη Ελλάδα τη κρίση έχει γίνει στο στόμα των Σιριζανέλ, όπω γίνονται όλα τα θέματα όταν πέσουν στα συγκεκριμένα. Στόματα βέβαια για το την εικόνα αυτή ένα πιάτο φαΐ αναικογένεια ένα πιάτο φαΐ αναικογένεια την έχει θέσει σε ανύποπτο χρόνο πριν ε, κλεγεί ε, κάπου εκεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας Με τη δικιά μας βούληση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούμε ως ισότιμο μέλος αλλά σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του λαού μας να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια Να υπάρχει ένα πιάτο φάει σε κάθε οικογένεια Και δόξα το Θεώ να λέμε bonheur, Μακαρόνια με κοιμά ΣΥΡΙΖΑ Αντζέμ Πιλάφι ΣΥΡΙΖΑ Μπαρμπούνια τηγανιτά ΣΥΡΙΖΑ Είναι διευθύνσει του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι σαν LMD έτσι κι αλλιώ. Ακούσατε εδώ, ένα πιάτο το η οικογένεια. Ήταν ο Γιώργο Παπανδρέου αυτό που είχε πει ένας εργαζόμενος, ένα εργαζόμενο σαν οικογένεια. Νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά, μάλλον το καλό στο καλύτερο. Πάμε οι επιλογέ μα είναι μία και μία. Όποιο θάζει κάτι για όλη την οικογένεια, για όλη την οικογένεια, κάτι λίγο για όλη την οικογένεια. Αμέσω να πάμε να το αναθέσουμε τι στίχε μα και το κάνουμε αυτό αλάθ με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια και προχωράμε. Με τέτοιες επιλογές πραγματικά μπροστά το βλέπει το νιώθει ο καθένας. Ήταν η Κουντουρά και έλεγε αυτά τα δικά της. Κάποια στιγμή ο, με το δικό του στήλο Γιώργης ο Αυτιάς έκανε μια ερώτηση. Αλφα Αθηνών κατεβαίνετε. Αλφα Αθηνών. Τι απαντάτε στη γυναίκα που το 18, το 19 και το 20 θα χάσει μέρος της σύνταξη και το 20 θα τσέρθει κατά κέφαλα και αύξηση του φόρου. Α... Τι λέει η Κουντουρά εδώ. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Α, Φέρνουμε νέες επενδύσεις Και όταν θα καταφέρουμε να βγούμε από τη σκληρή επιτροπή Τότε θα γίνουν όλες οι ελαφρύνσεις που πρέπει να γίνουν Τα σκληρά μέτρα λιτότητας θα φύγουν Μπράβο Τα μέτρα όμως είναι 18, 19, 20 Και πάγουμε μέχρι το 23 των συντάξεων Εδώ είναι η απάντηση Η απάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε αυτή τη χρεοκοπημένη χώρα που παραλάβαμε να τη βγάλουμε στις αγορές. Ε, πες μα ότι είναι οι αγορές η απάντηση για όλα αυτά που γίνονται να νιώσουμε και λίγο καλύτερα. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που θα υποστούν περικοπή σύνταξης γιατί από το Γενάρη έχουμε περικοπές στι συντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλος, ο περίφημος που έγινε για να λυθεί το ασφαλιστικό. Ε, λοιπόν, με αυτό το νόμο. Έχουν ήδη κοπή, θα κοπούν και άλλε συντάξει και η Κουντουρά είπε ότι σε όλου αυτού απαντάμε ότι έχουμε ανάπτυξη σε όλου του τομεί. Νομίζω η απάντηση είναι πάρα πολύ καλή. Χορταστική απάντηση, σαν όλε τι προηγούμενε απαντήσει. Λίγο μετά στη συνέντευξη με τον Γιώργο Τόναφτιά, η Έλληνα Κουντουρά έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένη σε αυτό το θέμα. Τι απαντάτε στη γυναίκα που το 18, το 19 και το 20 θα χάσει μέρο τη σύνταξη και το 20 θα κατά και αύξηση του φόρου. Α, τι λέει η Κουντουρά εδώ. Τι απαντάει η Κουντουρά σε αυτό. Αυτό που έχουμε πετύχει yeah. εμείς είναι σε τεχατάποξε Μπράβο. ζωή, το που το που Setek hata po kset, brawo! Bravo. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Κουντουράο, ο Καμένος. Ακούσατε τι ακριβώς είπε, γιατί υπάρχει μια συζήτηση στην περιραίουσα πολιτική και άκρο σοβαρή ατμόσφαιρα για τη φούντα στα σπίτια, οι γλάστρες, 150 ευρώ στα μπαλκόνια. Όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν, οπότε... Έχουμε στρέψει τη προβολή πάνω εκεί. Βγαίνει ο Τζανακόπουλο σήμερα το πρωί για να δικαιολογήσει στον Παπαδάκη. Αφενό στην Κουντουρά, τις βλαχή που έλεγε. Του Τσίπρα τα διπλωματικά, όπω είπε πολύ καλά λόγια στον Τραμ, γιατί δεν γινόταν να πει κακά λόγια στον Τραμ. Προφανώ αν έχει πάει εκεί θα πει καλά λόγια. Το θέμα είναι γιατί βρίσκεσαι εκεί και πώ βρίσκεσαι εκεί. Αλλά αυτό δεν ετέθη, οπότε δεν απαντήθηκε από τον Τζανακόπουλο. Και ένα άλλο που είπε μίλησε για τα μνημόνια και για τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντα και μια επίθεση προ του δημοσιογράφου. Δεν κάνω την πολιτική. Είναι νέου τύπου η δημοσιογραφική η... αντιπολίτευση. Να σας πω κάτι: κάνετε, κύριε ε, Κοιτάξτε, όταν, όταν βολεύει τώρα τα κόμματα. Μένα δεν με βολεύει τίποτα. Δηλαδή εγώ, η Νέα λέω, Δημοκρατία μου εγώ... έλεγε εγώ... ότι η αιτία εγώ... της, πτώσης της πτώσης της κυβέρνηση της, της Νέα Δημοκρατία ήμουν εγώ. Το και εγώ στήριζα της ΣΥΡΤΑ. Στήριζα το ΣΥΡΤΑ για να δείξει την ισορροπία. Εσεί μου λέτε τώρα ότι κάνω την πολιτική για να δείξει το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Λέει Τζανακόπουλο ότι η αιτία πτώση τη Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που είχε υπογράψει. Το τρίτο μνημόνιο που το έχει υπογράψει αυτό που το έχει υπογράψει δεν θα είναι αιτία πτώση μια κυβέρνηση. Γιατί τα δύο πρώτα να είναι αιτία πτώση και όχι το τρίτο μνημόνιο να είναι αιτία πτώση. Εφόσον αναγνωρίζουν τα μνημόνια είναι κάτι κακό και ρίχνουν κυβερνήσει, γιατί μόνο στα δύο πρώτα ίσχυσε αυτό και δεν θα ισχύσει στο τρίτο ή δεν ξέρω στο τέταρτο ή στο τρία πλά που έχει ήδη έρθει. Δεν εδόθη απάντηση ούτε σε αυτό. Συνεχίζουμε με τις αναλυτικές περιγραφές απαντήσεις της Ελένας κουντούρα. Αρχίζετε και σειριζίζεται στο Σανέλ. Τι γίνεται? Η κυβέρνηση μας παρώνετε, είναι λέτε. σε τεχαταπόξετ κύριε αυτιά. Ναι. Βεβαίως είναι Χατζηδάκης αυτό που ακούμε, ένα από τα ωραία δαλιδά το τραγουδάει γιατί σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης αν ζούσε θα ήταν 92 χρονών, αν δεν ζούσε δεν ξέρω πως θα ήταν η Ελλάδα αν δεν είχε γεννηθεί καν δηλαδή, δεν ξέρω πως θα ήταν η, Ελλάνα. η Ελλάδα ένας ωραίος πυλώνας ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης χρήσιμος στα δύσκολα στα εύκολα, στις προσωπικές στιγμές του εύκολε, στις εύκολες στις δύσκολες, και ο άλλος πυλώνας συνομίγει στο Δωράκης επίσης στα εύκολα, στα δύσκολα στα πιο δύσκολα στη Μακρόνισο επειδή έχει ξαναγίνει της μόδα, χτες για άλλη μια φορά οι Σιριζαί βυσοδόμησαν μαγάρισαν και νέοι άνθρωποι μάλιστα μαγάρισαν τον ιερό αυτόν τόπο γιατί πραγματοποίησαν μια εκδρομή κάποιοι Σιριζαί ήταν και πάρα πολλοί βουλευτές εκεί όσοι θέλαν να ξεπλύνουν τις ντροπέ τους και ήταν πολύ Ο Κατρούγκαλος, ο Φίλης, είδα τον Παλαούρα, ο Ρήγας, ο γραμματέας της, του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πήγε εκεί και ύψωσε και την αριστερή γροθιά ενώ γελάνε οι άλλοι από πίσω κομοδία, κομοδία, αν δεν ήταν και λίγο τραγικό ε, Έχουν χαθεί τα πάντα με αυτούς τους θύπους Έτσι χάσαμε και χάσαμε Χάνεται και μια σοβαρή ματιά που θα μπορούσε να έχει κανείς γύρω από όλα αυτά τα... Θέματα είναι εξοργιστικό για πάρα πολύ κόσμο, το είδα και στα social media, το νιώσαμε και εμεί, παρόλα αυτά, συρριζα είναι, γι' αυτό υπάρχουν τέτοια κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπλέουν, να ξεφτίζουν, να ξεθωριάζουν. Δεν έχει νόημα καμία κριτική, το καταλαβαίνω γιατί για να έχει νόημα κριτική πρέπει να έχει και τι πάω απέναντι που δέχεται. Την κριτική, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο, το έχουν αποδείξει καθημερινά με τι δηλώσει του και τι πράξει του. Τώρα γιατί μακρόνει ότι δεν θα υδρόσει το αυτί του. άλλου τα ίδια έχουν κάνει και στην Κεσαριανή, και θα κάνουν τα πάντα οπουδήποτε. Γιατί όσο πιο πολλά μέτρα φέρνουν, όσο πιο πολλά μνημόνια περνάνε, έχουν ανάγκη το ξέπλυμα και την αναβάπτηση. Ο Κατρούγκαλος ανέβασε μια φωτογραφία, αν είδατε χτε. Είναι σε, εκεί στο μνημείο, σε κάποια παλιά χαλάσματα. Ακουμπάει, στηρίζεται ο ίδιο, φοράει το μαντιλάκι, ένα γαρίφαλο κόκκινο, και στηρίζεται με το δεξί χέρι, όπω επεσήμανε ο Χριστόφο Ζαραλίκος Ακουμπάει με το δεξί χέρι σε μια κολόνα εκεί τα αρχαιολινικά που φτιάχνανε τότε και του έγραψε ο Ζαρλίκος από κάτω, λάθος ε, μήνυμα περνάς υπουργέ, με το αριστερό χέρι έπρεπε να στηριζώσουν εκεί γιατί θα σε δουν και ε, ο κόσμος, θα σε δει ο κόσμο τι εντύπωση θα σχηματίσει. Ο Κατρούγκαλος ο οποίος επισκέφθηκε χθε για να τιμήσει τον ε, αγώνα των αυτών που δεν λήγησαν και δεν διαπραγματεύτηκαν να αλλάξουν ούτε ένα χιλιοστό τη σκέψη τους και την ιδεολογία τους, ο Κατρούγκαλος λοιπόν βγήκε πριν λίγο, πριν μία ώρα στον Νίκο Χατζηλιγολάου εδώ και του έκανε μία ερώτηση για τι συντάξει, γιατί το ασφαλιστικό είναι ο νόμος Κατρούγκαλος και απάντησε λοιπόν αυτός που πήγε χτες να τιμήσει τους ανυπότακτου. και βέβαια ανάλογα ερωτήματα στέλνουν τώρα πολλοί ακροατές και για τις χείρε που όταν είναι κάτω από τα 52 θα κόβεται η συνταξή τους ε, μου Α, γράφουν είναι ότι, ότι είναι Αυτά πολύ είναι σκληρό δύσεις. αυτό γιατί σε αυτή την ηλικία ε, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ενταχθούν ξανά ε, στην εργασία Αναφισβήτητα. Ε, έχω πει επανειλημμένα ότι και αυτό δεν ήταν πρόταση δική μας. Ήταν ένας εκβιασμός τελευταίας στιγμής από τον Συνήθιοι Υποκτώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήρθε στο τραπέζι όταν το νομοσχέδιο ήταν να ψηφιστεί. Ε, και στην πραγματικότητα ήταν μια από τις συνειδησμένες κινήσεις. Ε, αν δεν το κάνετε δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, αυτό που τόσο εύκολα και τόσο απλά για τέτοια θέματα υποχωρούσε και υποχωρεί, αυτό και η ίδια η κυβέρνηση, πήγαν χτε να τιμήσουν αυτού που δεν τόλμησαν να υποχωρήσουν. Αυτό και μόνο, νομίζω, αυτή του η δήλωση μπορεί να περιγράψει όλο αυτό το ρεζιλίκι που εμεί το λέμε έτσι και το βιώνουμε έτσι και τρεπόμαστε εμεί για λογαριασμό όλων αυτών, που όμω αυτοί το θεωρούν μεγάλη περηφάνεια, τιμή και θεωρούν και του εαυτού του συνεχιστέ όλων αυτών. Ποιοι, αυτοί που φέρουν μνημόνιο και στρέφονται κατά του λαού, γιατί με τα δικά του λόγια, έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ ότι όλα αυτά τα μνημόνια, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, Στρέφεται κατά του ίδιου του λαού και όσο υπάρχουν μνημόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να προκόψει ο λαός Λόγια του Τσίπρα, λόγια των Υπουργών, τα μεταδίδουμε συνέχεια. Όλο αυτό λοιπόν το ζούμε και το απολαμβάνουμε. Άντε, ας πούμε και το απολαμβάνουμε. 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει και με πολύ μεγάλη χαρά. Αν υπάρχει και κανεί από αυτού που πήγαν χθε στη Μακρόνησο να μα πάρει τηλέφωνο, να μα περιγράψει πώ ένιωσε, τι ακριβώ έγινε εκεί και πώ είναι να μαγαρίζει ιερού τέτοιου τύπου τόπου, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και ενό, no, το μήνυμά σας και όλο το 1960 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στο YouTube, papá Ο Μάριος Καγίζα ρυθμίζει τον ήχο. Και Μάνος Χατζηδάκη, ακολουθεί ένα λίγο πιο σπάνιο για τη συνέχεια.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 Θυσίες, θα αποφύγεις Μουσική Για να χεις κά A na wastę, żeby pęknąć na szurku, i ta com vi a podo matimstrata pra Saul o saco Και μόλις μας ήρθε και ένα μήνυμα εδώ από την ΕΣΥΕ, αύριο και μεθαύριο δεν θα υπάρχουν μέσα ενημέρωση, λόγω απεργίας, δεν θα γίνει κάτι. Διήμεροι, 48 Άρου, ξεκινάει από, από τις 6 το πρωί αύριο, μέχρι και την 5 το πρωί. Ε, λόγω εδώ ΕΑΠ. Έχουμε και εμεί τα θέματά μας και οι δύο προηγούμενε που κάνουμε αυτό το μήνα, για αυτό το λόγο ήταν δύο τρίτες, τώρα κλιμακώνεται ο αγώνας όπως λέμε. Διήμερο, πάνω στο Χατζητά και όλα αυτά. Ε, θα τιμήσουμε και την 28 Οκτωβρίου την επόμενη εβδομάδα στο τέλος Όμως βγήκε ένα διάγγελμα, το έβγαλε η Νανάη Παλετσάκη Δείτε το στο YouTube είναι μεγάλο εκτενές, δύο αποσπάσματα θα ακούσουμε τώρα Γιατί ξεκινάει την, στην, την αφήγησή της από πολύ παλιά Όλο ο κόσμο στη Δύση, όλοι οι πολιτικοί αναλυτέ τη Δύση, όλοι οι ηγέτε τη Δύση δηλώνουν και ανησυχούν για τον φόβο τη, του μουσουλμανικού επεκτετισμού, για τον Άισι. Γιατί μιλάνε αυτή τη στιγμή και έχουν ξεχάσει εντελώ τι έχουν προσφέρει οι Έλληνε. Να σα πω ότι η σημαντικότερη μάχη που ανέτρεψε την επέκταση των, του Ισλάμ στη Δύση ήταν όταν 6.000 Αθηναίοι, 6.000 στρατιώτε στο Μαραθώνα ανέκαμψαν. Όλους, όλη την εξρατεία των Περσών στη Δύση, αν τότε η μάχη στο Μαραθώνα δεν είχε κερδιθεί, η ιστορία της δύση και η ιστορία και της Αμερικής θα ήταν εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Να πούμε ότι στο Μαραθώνα ό,τι έγινε έγινε το 490 π.Χ. Και το Ισλάμ άρχισε να εμφανίζεται, να εδραιώνεται σιγά-σιγά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Το χωρίζουν εκεί 10-11 αιώνες όλο αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία, οι Πέρσες εντάσσονται, επειδή τώρα είναι ε, μουσουλμάνοι, εντάσσονται με τις αποχρώσεις του βέβαια, τις, και οι ιδεολογικές της θρησκείας, εντάσσονται από τότε στον μουσουλμανισμό. Μετά από αυτό τελείωσε το διάγγελμά τη ω εξή. Θέλω λοιπόν να πάρετε ένα μαύρο περιβραχιόνιο. Θέλω να αφήσετε με σύστη στις ελληνικές σημαίες Τις σημαίες αυτές για τις οποίες οι δικοί σας πρόγονοι δοκοί μας πρόγανοι αγωνίστηκαν Και να φωνάξετε ότι μέχρι εδώ είμαστε Έλληνες Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας Και δεν είμαστε ανεξάρτητοι πια Είμαστε δούλοι Η χώρα μου και η χώρα σας είναι υποδουλωμένη Αντισταθείτε Με στι σημαίες και φορέστε ένα μαύρο μα ή ότι άλλο σε μαύρο εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο μαύρο το πένθος ακολουθεί δούλος λαός μέρος αλφα Η φράση που λέει Τι F16 εσύ μάνα μου, έλα να σου κάνω μια αναβάθμιση είναι καλή. Ατάκα για πέσιμο. Oh, oh, γάμα, γάμα με αυτή. Γάμα λαό, αλλά γάμα. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Δεν μου λέτε, ρε είσαι να γίνουμε πρωθυπουργοί. Όχι παιδί μου, τέτοιε μαρικίε. Oh. Α κάνουμε καμιά δουλειά τη προκοπή. Τι εννοώ, άκουνα σου πω, ρε. η πολιτική είναι δουλειά με μέλλον. Λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία και το Σύριζα λέει 27 και 17, 45, έτσι. Ναι, yeah. ωραία, και ένα 20% τα υπόλοιπα 65. Οπότε το υπόλοιπο με 45 είναι εν δυνάμε δικό μα. <laughs> <laughs> <laughs> Είναι πρόβατα, ξέρω εγώ, που βόσκουνε. Τα αντροπία θα ψάχνουνε βοσκό, δεν είναι, Καλό είναι, δηλαδή, και εμείς τώρα σιγά σιγά να διαλέγουμε και τα πρόβατά μας. Όχι ε... όποια είναι από κάτω. Να γίνουμε πρωθυπουργοί, δεν λέω. Πες αλλά με... λίγο να αναβαθμίσουμε τα πρόβατα, θα έλεγα. Πέζει, λέει, μες τα πρόβατα να έχει τίποτα για ή όχι. Δεν ξέρω τι αυτά. Να με και εγώ. Oh, Μα κάναμε. Τι συνομωρεί γιατί χάθηκε στην Αμερική κολοτριβόσουνα. Όχι, δεν πει ο Αμερική, γιατί δεν μπορεί υπερατλαντικά ταξίδια. Ναι, ναι, σωστό. Και δεν παίρνουν και όποιον να δεν κάνουν τώρα έξοδα τέτοια. Πάνε με το αεροπλάνο τη γραμμή. Ό oh, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με τίποτα. Εδώ το Σάββατο ξεκίνησα να πάω μέχρι τη γλυφάδα και δεν ποτέ. Έχει πάρα πολύ Μα, Μα τι να Να να κάνετε το συνέδριο Να δημιουργήσουμε κατηγορία καινούρια. Θεσαλονικέ κύπριε κλιφιώτη. Άντε, δε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει μόνο αυτό. Όχι. Δεν ξέρει την αγαματοσύνη που υπάρχει στην Γλυφάδα; Δουλειά δεν γίνεται το γάμο σκέφτομαι. Λέγεται ήθελα. Δεν λέω να σε βαθενά μου. <laughs> ότι δυο μισή χρόνια και ακόμα να ρε ότι ο τύπτισ είναι πρωθυπουργό τη χώρα, και έχει ακόμα διαμαρταίνει. Αλλά δεν δυομίση χρόνια πω. και εσύ ακόμα να καταλάβει ότι ο τσίπρα δεν είναι προθυγό τη χώρα. Αλλά τέλο πάντων τώρα. Ότι πήρε ο τσίπρα απόφαση να πάει να κάνει 2,4 δισεκατομμύρια στον τράμπ. Ότι ο ισχυρό προθρωπούση τη Ελλάδα αποφάσε να πάει Να αγοράσει μερικά 10 F16 να τον αβαθμίσει να τα κάνει. Αποκλείται! Χρειάζονται, παιδί μου. Δεν τα έχω δει εγώ τα χρέπια. Πα στον δρόμο και σέρνονται τα F16. Α, εσύ χτύπη, δεν μπορούμε. Έχουμε κολλήσει την κίνηση όλη την ώρα. Γιατί καθυστερεί η κυφυσία σα. έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι όλο ο κόσμο του δρόμο. Θε όχι για τα F16. Έχει έρθει η ανάπτυξη, μανάρι μου. Και εσύ σκαδάρι δεν πειράτε. Κλαψομούριδε. Δεν το πειράμε. Η αλήθεια είναι ότι εμεί είμαστε λίγο κλαψομούριδε. Και ενώ η ανάπτυξη είναι παντού. Εμεί εκεί με την παροπίδα να μην βλέπουμε την ανάπτυξη ένα πράγμα.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 Αυτή η Μητρόπολη Αγιαλία του Αμβρεώσιου άλλη μια φορά χτύπησε πένθυμα τι καμπάνιε. Όταν τι, όταν πέσανε τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή. Όχι, αυτό δεν το έχει κάνει ακόμη. Έτοιμο, τά. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τη συνδύωση ομοφυλοφίλων. Και λίγα έκανε. Γεια σου εγώ ρημουλικό. Έχουμε να μιλήσουμε δύο χρόνια όταν ήμουν Θεσσαλονίκη. Μα δύο χρόνια είχα να σε εδώ και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Είναι δυνατόν. Και κονιάξ το καφενείο.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 Δεν κάνουν όλα τα θέματα κλικ. Σήμερα μου έκανε κλικ η απάντηση του Βογιώπουλου στο ράπτη. Ήταν καταπληκτική ατάκα. Yeah. Αλλά γαμώτομαι και σταναχωρημένη. Τι έγινε στο ελληνικό γένεια, όλοι οι κομμουνιστέ βγαίνανε. Στο ελληνικό, ποιο ελληνικό. Τι σχέση έχει το ελληνικό. Στην οικογένεια, είπα Στο ελληνικό δεν είπε. Όχι, ελά. Πώ άκουσα εγώ ελληνικό. Ε, ε, εντάξει, μπο, μπορεί να ήμουν από την προηγούμενη. Μπορεί. Στην οικογένεια, Μητσοτάκι. Τι... Γιατί όλοι οι κομμουνιστέ τα νιάτα του. Καλά, νοί. κατά βάθο όλοι οι κομμουνιστέ ήμασαν έτσι κι αλλιώ οι Έλληνε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 Το κομμάτι αυτό έχει τίτλο Λέων τη Πάρτη, ορχιστρικό από το Μάνο Χατζηδάκη. Ε, από τα πολύ ωραία και έτσι χαμηλών τόνων το κομμάτι. Υπήρξε, μπήκε σε κάποιο δίσκο, χαλαρά, δεν έκανε κάποια καριέρα τρελή, αλλά είναι ένα διαμάντι από μόνο του που συμβαίνει με όλα αυτά τα χαμηλών τόνων κομμάτια μουσικά που δεν κραυγάζουν την ύπαρξή του. Το πατάμε βέβαια γιατί αν το ακούγαμε ολόκληρο θα μα άρεσε βέβαια μια μουσική εκπομπή συνέχεια, αλλά κάτι πρέπει να πούμε και κάτι πρέπει να μάθουμε γιατί αυτό είμαστε εμεί εκπομπή. Και δεν είναι κακό να μαθαίνετε όπω είπε και η αυλονή τους στους ατέριας τους, ατέρια τους που ήταν προχτές και τους ανέλησε τι ακριβώς παίζεται με τα F-16. Α, ακούστε να σα πω δύο στοιχεία που ναι. πρέπει να τα ξέρετε ω δημοσιογράφοι. Το Κογκρέσο, όταν εγκρίνει για να εγκρίνει τέτοιε δαπάνε, πάντα μπαίνει πολύ πιο πάνω, γιατί αν πρέπει να, για κάποιο λόγο ο προπολογισμό να πέσει έξω ένα ευρώ, ένα ναι. δολάριο, θα πρέπει να ξαναπεράσει όλη τη διδασκαλία και να στο Άιντερνετ. Άρα πάντα βάζουν πιο πάνω. δύο και 400, και να σα πω για να το ξέρετε δημοσιογραφικά, ναι. για να μαθαίνετε κιόλα. Και αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, όταν κατασκεβάζεται αυτό. Ε, φτιάχνονται τέλο πάντων, άλλο, άλλο, μάλλον, άλλο να αγοράζει καινούριο αεροπλάνο και άλλο να αναβαθμίζεις. Με την, με την αναβάθμιση πάει με, σε άλλη κατηγορία και υπάρχει δυνατότητα ναι. με κάποια δάνειο που οι ίδιοι Αμερικάνοι θα βρούνε και με τίποτα πολύ με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο να, να, να τα δώσουν αυτοί και να, Άρα, να δηλαδή, δηλαδή, Σωστό το συμπεράσμα. Τις κορυίδεψαμε για να μαθαίνετε και όλες εσείς. Ακούσαμε την Ελένη Αβλονίδη τον πώς ακριβώς βλέπει τα θέματα των F16 και μας ανέλησε για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται, πόσο θύματα και κοτçi μην πω Άλιλη. Την άλλη λέξη έχουμε ακριβώς πιαστεί και σε αυτόν τον το μέο Πános Καμένος μιλάει για το αγωνιστικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ, φωνιάδες του λαών Αμερικάνη. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ, εκ στο έβασις του θανάτου. Ο κύριος Τσίπρας Το έχει φωνάξει. Μέχρι προχτέ, προχτές τρόπο του λέγει, ο Αλέξη Τσίπρα τα φώνασε. Εδώ να μου πείτε άλλο εσύ. Δεν είναι προχτές ακριβώ, έχει καμία τριάνταριά χρόνια πίσω. Από τα 10 του χρόνια φώναζε ο Αλέξη Τσίπρα, φωνιάδε των λαών Αμερικάνων. Τόσο αγωνιστή ήταν αυτό το παιδί. Βέβαια, μόνο αν είσαι τόσο αγωνιστή μπορεί να γίνει πρωθυπουργό στα 40. Σου αλλιώ δεν γίνεσαι ο πάνω καμένο για να δικαιολογήσει το αριστερό ένδοξο παρελθόν. Όχι ότι δεν έχει παρόν. ο Αλέξη Τσίπρα αγωνιστικό και ένδοξο αλλά το παρελθόν του ε, έχει καταγραφεί και όλοι έχουμε να θυμόμαστε το δεκάχρονο που ήταν έξω από την Πρεσβεία και φόνοζε αυτά τα φοβερά συνθήματα βέβαια όταν μετά πριν λίγο γίνει πρωθυπουργός άρχισε να λέει και κάτι για τη Σούδα τα οποία δεν τα τήρησε μόλις προχτές Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι πρόθυμος ο κ. Παπανδρέος σε ό,τι το έχει ζητηθεί είτε έχει να κάνει με την είσοδο στο Delta Netup, είτε με όσα του ζητάει η κ. Μέρκελ να συμφωνήσει στην επικείμενη Κορυφή. Είτε με όσα του ζητάνε για να δώσει νίκη και είδωρ τη βάση τη Σούδα στην Αδραβίδα, τον Άραξο, να δώσει φρεγάτε, να δώσει πολεμικά αεροπλάνα, ό,τι του έχουν πει, Πώς έχει πει ναι. Εγώ βλέπω έναν Ερντογάν δίπλα, ο οποίο έχει ανάστημα ηγέτη. Και ο κ. Παδρέο να δώσει στρατιώτε τη βάση τη Σούδα, πολεμικό υλικό, ό,τι του ζητηθεί στι μεγάλε δυνάμει. Ξέρετε, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν είσαι υποτελή απέναντι στι μεγάλε δυνάμει, τότε αυτοί δεν ανταποδίδουν. Σε, σου φέρνονται σαν σκουπίδι. Αντιθέτως μονάχα όταν υψώνεις το ανάστημά τους, το ανάστημά σου σε υπολογίζουν. Αυτό που κάναμε προχθές στην Αμερική ήταν η ύψωση αναστήματος, το έχετε καταλάβει όλοι, λαός, μέρος βήτα. Έλα, η Αποστολή. Από Αγγλία τηλεφωνώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Βέβαια, καταρχά, συγγνώμη, γιατί αυτό που θα πω έχουν να κάνουν μια εκπομπή που παρουσιάσατε λίγε μέρε πριν. Αλλά εδώ στην Αγγλία σα ακούω τη μαγνητοφόνηση και έτσι έχω καθυστέρηση μια δύο μέρε. Και αφορά τη δίκη τη Ιριάνα και του Περικλήν. Λοιπόν, το θέμα είναι για ποιο λόγο τα μέσα έχουν κολλήσει μόνο με την Ιριάνα και δεν αναφέρονται και στο άλλο Παλκάρι, το οποίο τέλο πάντων αγωνίστηκε αυτό για κάποια πράγματα. Το ερώτημα είναι τέλο πάντων γιατί μιλάμε μόνο για την, την κοπέλα που δικαίω αναφέρω. Ό,τι συμβαίνει και που την κυνηγάνε όλες όλε τι βλακίε που αναφέρουν με τα αποτυπώματα και τι αειδίε uh, αυτέ. Αλλά αδιαφορούμε ο οποίο για τον ε, άλλο ο άνθρωπο, ο οποίο και αυτό έχει καταδικαστεί, με απόστο διάβαστο τουλάχιστον, γιατί λέει έκανε ταξίδι στη Βαρκελόνη και στη Βαρκελόνη λέει υπάρχουν τρομοκρατικέ ομάδε. Και ω του τούτου λέει και αυτό. Έχει τώρα θα συγγνώμη θα... όλα έκανε όμω. Δεν είναι ότι δεν έκανε ταξίδι. Α, έκανε και κάτι παραπάνω. Τι έκανε δηλαδή. ταξίδι, τι κάνει παραπάνω αυτό. Στη Βαρκελόνη όμω. Δεν πήγε Ναι, σωστά. Δεν πήγε στην Τράπεζα, σωστά. Πήγε στη Βαρκελόνη. Yeah, yeah. Να μην... πιστεύω, να μην... πιστεύω, ολικιό, αν είχε πάει στη Βιέννη, τα ίδια θα λέγαμε. Αν πήγαινε στη Βιέννη, θα ήταν αλλιώ. Αν πήγαινε στη Βέρνη, πάλι αλλιώ. Δεν διάλεξε <σοστά> όμω Βιέννη, ούτε Βέρνη. Διάλεξε Βαρκελόνη. <σοστά> Εγώ σου λέω και άλλε δύο πόλει από Β' για να καταλάβει ότι είχε επιλογέ. Ναι, σωστά. Δεν τι διάλεξε όμω. Σόρι κιόλα, Βαρκελόνη. Βγαίνουν πολλά από εκεί. <σοστά> Αυτοί θέλουν να αποσχιστούν τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι οργανώσανε μέσα. Μπορεί να ξαναπροσχιστούν και τα εξάκια μετά, οπότε ναι, να. Δεν ξέρω, νομίζω συνορεύουν κιόλα με τη Βαρκελόνη Άρα τα εξάρχη. Άρα άρα ο Στάλιν. Σκότρεξα Σε... λίγο. Όχι, όχι, όχι έχει δίκιο. Ελβετία, βέβαια. Ο Ανεσασιάδη είχε πάει και το ξεχάσαμε γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια. Να μην το ξεχάσουμε. Στη Βαρκελόνη, αγάπη μου, τα πα προκαλεί. Δεν διαφωνώ. Το... Έχω και κάτι ακόμα. Έχω και τον οδηγό τη Σιριάνα για δεύτερη φορά. Η διοφύλατη ανεβάζει, η ακαδημαϊκότητη κατεβάζει. Και μαγκιά τη κοπέλα, και πραγματικά δηλαδή μακάρι με τι σπουδέ και την έρευνά τη να καλυτερέψει αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Mm -hmm. Αλλά δηλαδή τι σημαίνει αυτό ότι άμα ήταν δηλαδή φορνάρισα ή σκουπιδιάρησα. Δεν και άλλο. Θα ήταν λιγότερο δίκιο αν την ε, παντώ, ε, τώρα σε αυτά. Άστο, αυτά βολεύουν τους Μητσοτάκηδες. Άστα. Έλα αποστολή. Έλα, χοντικέ. Τι κάνει, κατάριά με του κουλικού. Λίγο καιρό με τη Ριάννα. Τι θε, τι θέσει, Επειδή έχετε κάποια, πιστεύω ιδιωτικά. Να σου πω, ρε, επειδή μου γυρνά τάντερα, δεν μπορώ να σα ακούω, ειλικρινά. Ε, εντάξει, τα δικά μου λοιπόν, όταν σα ακούω. Θα... Ε, τι, τι θα... μα ακούσατε και εσύ, βάλει ένα μουσικό σκορικό σταθμό, άκου και πέρα κανένα λαϊκό. Αι παράτα μα που χάμω. Πίρα, δεν σίγου? μπορώ να μου γυρνά τάντερα. Ακούω άδουνη βορειοδε όλη την ώρα του ομόσταου, είναι υπέρα Δεν μπορώ να σα ακούω και σε ένα προσωπικά. Λοιπόν, έλα.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 Α, και στην Αμερική Παρτούζες θα σου κάνω Συγγνώμη, παρακαλώ Θα περιμέρω να δω τι θα μου κάνεις όταν πάμε εκεί Θέλω να πάμε σαν εκπρόσωποι του Real FM 97,8 Να εκφράσουμε κι εμεί τα αιτηματά μας Να εκφράσουμε ή να εκφράσουμε τα αιτηματά μας, γιατί Θα αφήσεις Όχι Δεν θα πάμε Θα δω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα Ναι Η Ελληνική Λουκά είναι Στα αρχικά μα. Και σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1941, πριν φτιαχτεί ο Ελλά, πριν κυριαρχήσει στα βουνά, γιατί υπάρχει μια ρητορική που λέει Όλα αυτά τα έκαναν οι Έρμοι οι Γερμανοί, οι Ναζί, επειδή υπήρχαν, υπήρχε πόλεμο από κάτω και τον πολεμούσαν εδώ οι αντάρτε, οι κακοί. Πριν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, πάνε και στο μεσόβουνο της, του, κοζάν, του νόμου Κοζάνη. Οι Ναζί εκτελούν 157 από του κατοίκου και είναι το χωριό. Μα δοδέψαν εκεί στην παλιά την εκκλησία, εδώ κουντά στην πλατεία. Μας βάλανε για να μας εκτελέσουν εκεί. Μετά έτσι διά ταΐ μας βάλανε από εκεί και μας έφεραν από εδώ. Πόσα χρόνια ήσασταν εσείς τότε. Τότε ήμανα το 33 γεννήσεως το 8 Και μας έφεραν εδώ και είδαμε εδώ πέρα πως είχαν τα παιδιά 3 γραμμέ και αυτού τους εκτελέσαν. Ήμουν εκείνη την εποχή το 41 που ήσαν οι Γερμανοί και κουκλώσαν το χωριό. Ήμουν 8 χρονών. Εν τω μεταξύ βρήκαν μέσα στο χωριό οι Γερμανοί, γυμνούς, γυναικόπαιδα, τα πάντα στην εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία, μας στείλανε στην εκκλησία κουλά. Εκεί είχαν σκοπό οι Γερμανοί να μας κάψουν, δεν χωρέσαμε στην εκκλησία μέσα. Και μετά από εκεί μας έβγαλαν και είπανε πάντε στα σπίτια σας και πάντε ό,τι μπορείτε με τα χέρια σας και φύγετε. Τότε η μάνα μου με έδωσε τα ρούχα τα γυναικεία, τα δικά της. Και με λέει ο πατέρας σου είναι μέσα στην αχυρόνα κρυμμένος. Αν έδωστο είναι, να αντιθεί αυτά τα ρούχα τα γυναικεία και να έρθει να περάσει τον έλεγχο. Ο πατέρας μου ήρθε. Κανονικά ντύθηκε, ήρθε, πέρασε τον έλεγχο. Αφού πέρασε τον έλεγχο, είδε τα, τους άντρες μαζεμένους μέσα στα τερφύλια. Εκεί που γινόταν η συγκέντρωση. Αδέρφια, ψαδέρφια, όλοι εκεί ήταν. Και τότε είπε, Εγώ τη ζωή αυτή δεν τη θέλω. Τι τι θέλω αυτή τη ζωή, τα αδέρφια μου τους σκοτώνον μου, οι συγχωριανοί μου, δεν θα αντέξω στον πόνο αυτό. Και έβγαλε τα ρούχα του και πήγε μαζί με τους άντρες. Και τον εκτελέσαν τελικά. Τον εκτελέσαν. Το Μεσόγουνο δεν είχε μόνο αυτή την τύχη, είχε άλλη μια τύχη. 2,5 χρόνια μετά, πάλι στα όρια τα χρονικά της κατοχής, 24 Απριλίου του 1944, ξαναπάνε κυρίως δοσύλλογοι Έλληνες μαζί με τους το χωριό, εκτελούν 150. Φέραν από τα κομμινά ορισμένους εργάτες και ανοίγαν να τον Λάκκο. Και αυτοί όπως κουβαλούσαν τα θύματα λέγανε ότι ήταν πολύ ζωντανοί. Αλλά το κατάλαβε ο, ο επικεφαλής ο Γερμανός και ερχόταν με το πιστόλι και χτυπούσε. Σε καλούσε? Ναι. Εκεί στον δρόμο κάπου βρήκαν ένα παιδί. Κοιμόταν. το πήρα αυτό στα πρόβατα ήταν φυσικά. είχε και ένα... Πάλι που φιλούσε για τον λύκο Αυτός τον πιάσα και τον φέρανε εδώ πέρα Και φωνάξαν ύστερα τη μάνα του και τον πατέρα του Και μπροστά στα μάτια τον πατέρα και του, τη μάνα του σκοτώσανε Όποιος δεν φοβάται το πόση του πιτέρατος πάει να πει ότι του νοιάζει Και η φωνή, βέβαια, εκτό από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το γνωστό απόσπασμα για το τέρα που όποιο δεν το φοβάται αρχίζει σιγά σιγά και του μοιάζει. Κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Δευτέρα, 23 του μήνα, πρώτη μέρα τη εβδομάδα, κουτσουρεμένη θα είναι για τα Μούμουε. Γιατί αύριο και μεθαύριο, όπω ακούσατε και πριν, έχουμε 48 ώρε απεργία ή δημοσιογράφοι. Ακολουθεί τρίτο μέρο του λαού και αμέσω μετά μαγαζίνον Νικό Τραβελάκη. Γεια σα. Μετά και από την επίσκεψη του Τσίπρα στη ΣΥΠΑ, το γλύψιμο στο ΤΡΑΜ Τα 2,4 δι 16 Το μνημόνιο και όλα όσα έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια. Πιστεύει ότι υπάρχει κάτι χειρότερο, πιο ξετσίποτο που μπορεί να κάνει ακόμα. Άι, Μωρή που θα μιλήσει έτσι για τον Τσίπρα. Άσχη τύρα από το χάμω. Πώ να μιλήσω για τον Τσίπρα. Τράβα κύρωση την ψήφο πρώτα και μετά. Άσχη τύρα. Τι να κάνω την ψήφο μου. Να την ακυρώσει. Εγώ... Να Όταν πιστεύω. του την έριχνε. Δεν ψήφισα ποτέ. Ναι, μόλι δεν ψήφισα, ποιο ψήφισε, ψήφισε μόνο του βγήκανε. Εγώ πάνω δεν το ψήφισε. Αιμοί, δεν σα ξέρουμε. Oh, σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που σου λέω εγώ. εγώ. Ποτέ μ, κατά αυτό τον τρόπο. Ναι, εντάξει, έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να κοιτάξει ένα καθρέφτη και να Δεν χρειάζεται πιστεύω. ο καθέτη, ένα καθρέφτη συνεχώ είναι μπροστά του. Πάνω <laughs> του πέφτει και ραγίζει την καρδιά του. Πανό του πεύτη και θα την καρδιά. Πάμ. Ένα καθέτιο. Έχω μπροστά Τι να κάνει για καθένα, είναι. Αποστόλιο αυτό, αν κοιτάξει καθένα, θα φτύσει. Αλλά θα πει. Τούσου, γαγόρι είσαι πολύ γαγάτο. Το ίδιο βέβαια θα λέει και ο λαό. Θα κοβεί τη φράση στα μισά. Αφτούσου, τελεία.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 Κομπίσηνερ τοπέν είναι uni και Πώς δεν Έχει μπορούμε; φίλε, τσάμπα, είναι, το λέμε. Μπράβο, μπράβο κύριο, ποσόλη, να τα λέτε έτσι. Γεια σα, ο κύριο Μπαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Ακούω κάθε μέρα δύο εκπομπέ. Μία με δύο την Ελληνοφρενία και μετά δύο για να πάω στη Λόραση και ακούω ραντεβού με την επικαιρότητα με τον κύριο Γιάννη Ωβέρντο. Τέλεια, τι καλύτερε επιλογέ κάνετε. Που, σέβομαι το, μυαλό του. Ναι. Λέει κύριο ο που σέβομαι το μυαλό του, λέει τον κύριο Τσίπρα φιλελεύθερο. Ο κύριο Ωβέρντο, που επίση σέβομαι το μυαλό του, λέει τον κύριο Τσίπρα κομμουνιστή και ότι οι φόροι είναι στο KNH αριστερά. Να συνοηθούν, να μου πούνε γιατί εγώ με χοντρομαλάκα. Τι είναι ο κύριο Τσίπρα. Wszystko, wszystko, już na dole, teraz, a Bravo. I na wsparcie, eh. Bravo. Skartieria. Wiele że mnie ptaki o Zimmerze. Wspomniałeś o Zimmerze, no. Zimmerze, no. Zimmerze, no. Zimmerze, no. Zimmerze, no. Zimmerze, Αν ήμουν γροθιά σου, να με η αριστερή σου. Ναι, μου. Ο Θήμιο σήμερα έβαλε όλα τα μεγάλα ταλέντα. Μπράβο. Μήπω πήγε ο Τσίπρα, γι' αυτό πήγε στα στούντιο, θα κλείσει τι να τους στεγάσετε όλους. Απ' την ιστορία και στην Paramount, μακάρι. Ελπίζω να πήγε μια βόλτα στην Paramount, δηλαδή του έχουμε εδώ ξέφραγους. Μπουλούκια! Να πει τη βλαμένη, να πει τα παιδάκια να πάνε στο εξωτερικό και να βρίσκουν τα δικά μα μετά πιο εύκολα δουλειά. Καλά τα είπε ο Καζάκο. Όποιο θέλει το καλό για να μα γράφει. Πρόσεξε, αν υπήρχαν 5 αποστόλει, τιμή στο βάτερνετ. Ενώ τώρα που είσαι ένα και μοναδικό, σε έχουμε και σε κρουσοπληρώνουμε. Τα δες. Μωρό μου, μωρό μου. Μωρό μου, γεια. Για δες πως βρίζει ο δικαστής στο φουκαρά τον κλεφτή. Άλλαξ τους θέση και αν μπορείς. Πες μου ποιο είναι ο δικαστής και ποιο είναι ο κλεφτής. Σε... Δικό σας. Α, κρίνη μοιάζει δικό σα. Στο βασιλιά Ιρ. Σέξπιρ. Αυτό είναι το σεξ αυτής της εβδομάδα Μ' άρεσε. <Διερ>